μου τσούρα πήγα ρεξανερό οι ελεηνί κάνουν τους αριστερούς και χτυπάνε τους, τους εργάτες τους πατεράδες τους μαλητίες ρε ρε δεν είμαστε τρομοκράτες ρε απερήφανα γυραθιά είμαστε ρε. και Παλή, προσφέρει σύνταξη, και για τα μυρή Θα μα καταδείσουν να ζητιανεύουν οι αλίτε! Ωραίε στιγμέ, όπω πρέπει στιγμέ. Αυτά που ζήσαμε χτε. Το πρωί, όχι εμεί, τα ζήσανε οι συνταξιούχοι. Οι οποίοι συνταξιούχοι δεν είναι και τυχαίοι συνταξιούχοι. Είναι συνταξιούχοι που έχουν περάσει πολλά σε αυτό τον τόπο, σε αυτό το βασανισμένο τόπο με του βασανισμένου ανθρώπου. Γιατί ο τόπο, όσο και να βασανίζεται, αντέχει. Οι άνθρωποι, από ό,τι φάνηκε, αντέχουν και οι άνθρωποι. Είχαν ξεκινήσει από την πλατεία Κοτζιά για άλλη μια φορά. Αυτέ οι λίγες χιλιάδες συνταξιούχων που κάνουν την ίδια πορεία διεκδικώντας είτε με κυβερνήσεις μπλε, είτε με πράσινες, είτε με ροζ ή αχνοκόκκινες όπω είναι τώρα, διεκδικώντας αυτονόητα πράγματα και η αντιμετώπιση επειδή θέλανε να πάνε να συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου με κάποιον από το Πρωθυπουργικό Περιβάλλον όπω έχει γίνει και αρκετέ φορέ, ήταν αυτοί που όλοι ξέρουμε Τα είδαμε, τα ζήσαμε, με την ψυχραιμία μιας μέρας μετά ακούμε και αναλυτικά τι είπανε και την οργή που βγάζουνε ενώ έχουν φάει τα δακρυγόνα. Τα όσα έχουν ακολουθήσει, θα ξέρετε, είπε ο το ανέλαβε καταρχήν πολιτικά, την ευθύνη, πολύ πρωτότυπο, ότι δεν θα ξαναπέσουνε δακρυγόνα σε τέτοιες συγκεντρώσεις. Τι θα πέφτει δηλαδή, το γκλοπ σκέτο, κατευθείαν πάνω στο... Κορμί, το οποίο, κορμί, αν μιλάμε για αυτού του συνταξιούχου, είναι χιλιοβασανισμένο και έχει δεχθεί και άλλα γκλοπ στι δεκαετίε που μόλι έχουμε καλύψει. Ε, αυτά τα παλαβά, τα παράλογα συμβαίνουν με την κυβέρνηση τη αριστερά. Κάπου το διάβαζα χθε ότι προχτές τίμησε τη δρακογενιά ο Τσίπρας στην Κεσαριανή και χτε χτύπησε τη δρακογενιά ο Τσίπρας στη Βασιλή της Σοφία και η Ρόδου Ατικού. Προσπαθούν όλοι, βλέπω και πένε να αποδώσουν όλα αυτά που έγινε χθε σε προβοκάτσια εσωτερική της αστυνομίας ότι είναι κάποιοι θύλακες λεωφόρο Αλεξάνδρας που δεν υπακούν τη γενική κατεύθυνση και μόνοι τους πήρανε και σήκωσαν το ψεκαστήρι και έριξαν στα μούτρα των ηλικιωμένων γερόντων τα δακρυγόνα και πείθενται, δεν τα λένε μόνο, πείθονται, νομίζουν ότι πείθουν τους άλλους κανέναν δεν πείθουν απολύτω γιατί Όπως όλοι βλέπουμε ξέρουμε ο φραγμός υπάρχει μονίμως στην Ηρώδο Αττικού όπως συνέβαινε με Σαμαρά που τον καταγγέλαμε όλοι για να μην προσεγγίζεται ποτέ το Πρωθυπουργικό Γραφείο και τέτοιες πολιτικές σαν αυτές που εφαρμόζει και ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο με βία και ξύλο και δακρυγό να μπορούν να επιβληθούν δεν υπάρχει περίπτωση να επιβληθούν με τίποτε άλλο. Αυτά που είπαμε τώρα τα έλεγε και ο ίδιος παλιότερα εκλεγήκατε πριν από δύο χρόνια με ψεύτικες υποσχέσεις διότι είστε μια κυβέρνηση λαϊκής μειοψηφίας έτσι λένε η δεν το λέμε εμείς και όσο και αν προκαλείτε όσο και αν απειλείτε και όσο και αν με τα μάτια την καταστολή επιχειρείτε να εκφοβήσετε το ελληνικό λαό εμείς ένας σας λέμε ο λαός δεν εκφοβίζεται Αυτό ο ηλικιωμένο θα τον ακούσουμε αρκετέ φορέ γιατί εκφράζει πάρα, πάρα πολλού. Και όπω συζητάμε εδώ με τον Μάριο, τον Καγί και λέμε ότι επί Σαμαρά κάποιε ώρε θα είναι ανοιχτή η ροδοατικού. Επί Τσίπρα έχει κλείσει πριν κάνα εξάμηνο και θα ανοίξει δεν ξέρω πότε. Είναι 24 ώρε το 24ωρο ώρ, κλειστή γιατί ο αριστερό πρωθυπουργό μέσα εκεί δεν πρέπει να έρχεται καθόλου σε επαφή με κυρίω ανθρώπου που έχουν αιτήματα και προσπαθούν με έναν ήρεμο και σχεδόν παραδοσιακό πια τρόπο να καταθέσουν τα αιτήματά τους. Δεν θέλουν να κάνουν και τίποτα άλλο. Ξέρουν ότι δεν πρόκειται αυτή η κυβέρνηση να υλοποιήσει κανένα αίτημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα γυρίσει ο πλανήτης ανάποδα. Α, γιατί δεν αποφασίζει και αυτή η κυβέρνηση. Οι πάλι είναι και αυτοίς του Μαξίμου. Ε, άλλοι αποφασίζουν όπως πολύ καλά ξέρουμε. Όμως έστω και αυτό το τυπικό απαγορεύεται και διαροπάλου από εδώ και πέρα και χωρίς ψεκαστικά αν το τηρήσουν γιατί έχουν πει και πολλά για τα ΑΜΑΤ Μεταξύ των συνταξιούχων χτες που ψεκάστηκαν ήταν και η μορφή της ε, χτεσινής μέρας Αν έχετε δει μια φωτογραφία είναι μια ηλικιωμένη κυρία 85 χρονών Στέκεται μπροστά στον Ματατζή και προσπαθεί να καλύψει κάπως το πρόσωπό της. Παίζει πολύ αυτή η φωτογραφία. Είναι η Κατίνα Μανιτάρα. Ε, αυτό είναι το όνομά της. Έχει περάσει πάρα πολλά. Ε, ήταν ανθιπολοχαγός στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος. Και στην αντίσταση και μετά στο βουνό ξαναβγήκε. Ε, το 47 σε ηλικία 15 ετών γνώρισε τα πρώτα φρικτά βασανιστήρια το 1947. Από τα κυβερνητικά τότε πασιστοειδή ταγματα ασφαλίτες και ανθρώπους της δεξιάς που προσπαθούσαν να φτιάξουν τη Νέα Ελλάδα απαλλαγμένη από τα μοιάσματα το Μάη του 47 εντάσσεται στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας ζει μέχρι και σήμερα και έχει σφινωμένο στο κεφάλι ένα θράψμα από ρουκέτα αεροπλάνου από μια μάχη στο Μακρίβαλ το 28 Φλεβάριο 1948 Αυτή λοιπόν η γυναίκα. όλες αυτές τις δεκαετίες όταν δεν ήταν φυλακές, όταν δεν είχε εξορίες και στα νησιά τα πολύ ωραία το, των Κυκλάδων και τα άλλα αγωνίζεται στα ίδια δρομολόγια στους ίδιους δρόμους. Αυτήν λοιπόν την γυναίκα, Σιριζέοι φίλοι ακροατέ, χτύπησαν χτες τα αριστερά ΜΑΤ. Θα την ακούσουμε, έχει φτιάξει, έχει γράψει ένα βιβλίο και στην παρουσίαση του βιβλίου μιλούσε για την ζωή της. 15 ήμουν ένοπλη, ναι. το 32 γεννητής, το 47 ήμουνα ένοπλη το Μάη. 17 χρονών ήμουν όταν ήμουνα έγινε ανθικ και μετά με περάσανε 17 με περάσανε Γι' αυτό σαν να με δικάσανε μόνο 3,5 χρόνια φυλακή και με πήραν στις φυλακές μετά εδώ στο Μεταγωγόν στην Αθήνα στο Σταρτοδικείο με 17 χρονών που με περάσανε και μετά το 53 βγήκα από τη φυλακή και με περάσανε αναθεωρητικό δικαστήριο στην περιοχή μου, στην Άμφουσα με το ερωτηματικό ότι... Έπρεπε να δικαστώ ή δεν έπρεπε. Αλλά εγώ είχα δικαστήριο, είχα κάνει τρία μισή χρόνια φυλακή Αυτά. Αυτά. Αυτά λοιπόν, αυτή τη γενιά χτυπήσανε χθε και δεν είναι πρώτη φορά. Πριν έξι μήνε, θυμόσαστε πάλι στο ίδιο σημείο, πάλι πήγαν να δώσουν χαρτί συνταξιούχοι επειδή χθε εξεράγησαν όλοι. Ότι σαν να συμβαίνει πρώτη φορά. Δεν λέω για όλε τι άλλε κατηγορίε εργαζομένων. Δεν λέω για προχτέ την Κεσαριανή μέσα στα στενά που βάλανε του αντάρσιου και τι ΛΑΕ, του ανθρώπου που πήγαιναν. Στο σκοπευτήριο και αυτοί και μέσα στα στενά, με τι πολυκατοικίε, με τα μωρά, με του ηλικιωμένου, ρίξανε δακρυγόνα για άλλη μια φορά. Ε, λέω για του ίδιου συνταξιούχου που πριν 5-6 μήνε πάλι στο ίδιο σημείο του είχαν στριμώξει και του βοβάρδιζαν με τα χημικά. Τα μάτια που θα τα καταργούσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μια αριστερή κυβέρνηση δεν μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι. Αυτού του συνταξιούχου, αυτού του εαμίτε, αυτού του αγωνιστέ του συμπεριφερθήκατε έτσι και θα του ξανα γιατί τέτοια πολιτική τέτοια μνημόνια δεν μπορούν αλλιώ να περάσουν παρά μόνο με ξύλο, με βία παρά τις όποιε ενστάσεις και ακόμη σπασμούς επιθανάτιους των όποιων αριστερών έχουν μείνει Να φύγουμε όμως από την αντάρτισα με τον τρόπο που μιλάει και τα περιγράφει, θα την ξαναβρούμε σε λίγο για να αποδείξουμε ότι πέρα από αυτή τη γενιά υπάρχει και μια άλλη γενιά η περίφημη καμένη γενιά που επίση έχει φάει δακρυγόνα Χτύπησαν με χημικά Χτυπώντα κατ' του κέντρου ανθρώπους οι οποίοι κινδύνευσαν. Παρότι ξέρω ότι μισήσαμε ειρηνικά αυτού του είδους οι προκλήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση φοβάται τους πολίτες και όταν η κυβέρνηση φοβάται τους πολίτες, η δημοκρατία δεν υπάρχει. Καθιδρύσατε χθε με τα ΜΑΤ τη νέα μνημονιακή δημοκρατία. Αυτά. Αυτά λοιπόν. Τσίπρα τώρα στο τέλο. Και ο προηγούμενο ήταν ο καμένο από κάτι παλιέ διαδηλώσει που και αυτό είχε φάει τότε από το κράτο τη δεξιά. Δακρυγόνα, βέβαια, κομμάτι τη δεξιά είναι. Αξίζει να δοκιμάσει και ο ίδιο πριν τα εφαρμόσουν στους άλλου. Και ήρθε η ώρα που ω κυβέρνηση τα εφαρμόζει στου άλλου. Αυτά που κατήγγειλε, τα συναισθήματα που ένιωθε, τη βία που ένιωσε, να την μεταδώσει και ο ίδιο. Σε ποιου, ξαναλέω, για να θυμόμαστε πάντα τις εικόνες, σε ηλικιωμένους αντάρτες που δόξασαν την Ελλάδα και στις κρίσιμες στιγμές πήραν απόφαση ζωής και θανάτου και δεν είχε περάσει καθόλου από το μυαλό τους να παζαρέψουν 17 ώρες ή να βγάλουν έρπη για να δείξουν την δυσφορία τους με αυτά που πάνω τους επιβάλλουν κάποιοι άλλοι. Να θυμηθούμε όμως ότι αυτό που έγινε χτες δεν έγινε γιατί τα ΜΑΤ δεν υπάρχουν, έχουν καταργηθεί. Διαζόμαστε μια αστυνομία που θα εκκοτάσει τις δημοκρατικέ αρχές και θα έχει το κοινωνικό ρόλο που τις αναλογεί προστατεύοντας και όχι καταστέλλοντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Άρα <Κι> λοιπόν είναι ανάγκη να υπάρξει μια συνολική αλλαγή βλέψης στην αστυνομία. Με εκπαίδευση των αστυνομικών γιατί μη χρήση βρίεων μεθόδων και μέτρων <μ PAUL bunker> για την εφαρμογή της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την κατάργηση των μάρτες πολύ καλό το άλλο με το το ξέρετε Να βαστάξουμε ελπίδες. Συμπερίλη και να βαστάξουμε. Να βαστάξουμε. Αλήθεια σου λέω. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Άρα, έλα, Άρα. Έλα, να βαστάξουμε ελπίδες δηλαδή. Σε ευχαριστώ mm -hmm. πολύ. <σχοί> Εδώ είναι μια συνάντηση ενός συνταξιούχου με τον Αλέξη Τσίπρα που τον ακούσατε το συνταξιούχο. Πήγε μόνος του. Ήταν μια επίσκεψη. Και απέτησε ο συνταξιούχος. Έτσι το έβγαλε με το ζόρι. Το ερώτημα ήταν να βαστάξουμε ελπίδες. Δεν το καλό έλεγε ο το εξώθησε με κάποιο τρόπο συνταξιούχος και πήρε μόνος του θάρρος βλέποντας τον Τσίπρα να βαστάξουμε ευχαριστώ πολύ να βαστάξουμε ελπίδες τις βαστάνε τις ελπίδες δεν το συζητάμε όλο αυτό που γίνεται βάστημα ελπίδας το λες χτες τους χτύπησαν όλες τις άλλες μέρες τους κόβουνε συντάξεις τους χτυπάνε οικονομικά αλίπητα κατρούγκαλος τσίπρα και συνταξιούχοι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 Υπάρχει αγανάκτηση, δεν θα υπήρχε ευχαρίστηση. Το μήνυμα που θέλω να στείλω εγώ είναι απλό. Δεν θα υπάρχουν άλλε μειώσει της συντάξει. Τέλειωσε η προσπάθεια προσαρμογής. Από εδώ και πέρα θα μοιραστούν τα οφέλια από την ανάπτυξη. Μετά την κυβέρνηση που μπλέξαμε, έχει ξεπουλήσει το λαό. Έχει τα πάντα. Μου κόψαν το μου κόψαν τα φάρμακα, μου κόψαν τα πάντα. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ω 13η σύνταξη. Και θα μα καταδείσουν να ζητιανεύουν οι αλίτε! Αυτόν για η 13η σύνταξη, ω μπόνουστρακ, να το θυμόμαστε που και πού, γιατί είχε πιάσει πάρα πολύ στου συνταξιούχου. Το είχαν πιστέψει ότι θα πάρουν τη 13η σύνταξη, γιατί ο άλλο είχε δεσμευτεί. Δεν το έλεγε έτσι στον αέρα, είχαν μελετήσει. Ήταν το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη που είχαν κάνει τεκμηρωμένη μελέτη και έβγαινε στα οικονομικά δεδομένα και τα χρέη να αποπληρώνουμε και περικοπές να γίνουν και οι προπολογισμού προϋπολογισμούς και πλεόνασμα και θα παίρνουν οι συνταξιούχοι. Όλα αυτά σε ένα τότε, τι τότε. Πριν δύο χρόνια μόλις τα λέγαμε όλα αυτά. 4 Οκτωβρίου σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Όχι μόνο, έχουμε και άλλο επέτειο. Μπαμπόχρια. Με άσπρα Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση Θα είναι μια κυβέρνηση του Ρουλού. Και όλοι Σκατά είναι το χώμα που θα το σκεπάσει Και βαρύ να είναι χαλάλι. Γιατί σαν σήμερα ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία από τον Εθνάρχη, τον Κωνσταντίνο Καραμαλί, που είχε πάει στο Παρίσι, είχε βελτιωθεί, είδε εκεί τι γίνεται, και ήρθε εδώ μετά να τα εφαρμόσει όλα αυτά. Και έφτιαξε αυτό το ωραίο κόμμα, το οποίο κυριαρχεί και αυτό μαζί με το άλλο ωραίο κόμμα, και τον διάδοχο του άλλου ωραίου κόμματο. Στην πολιτική ζωή τα τελευταία 40-50 χρόνια, 4 Οκτώβρη, τίποτα τυχαίο, Παγκόσμια Μέρα, ζών και γενέθλια. Η Νέα Δημοκρατία. Τα ζώα βέβαια είναι πάρα, πάρα πολύ συμπαθοί και προσφέρουν και κάτι στην ανθρωπότητα, χωρί να ρηπαίνουν γενικότερα. Ε, μια που είμαστε σε περιβάλλον Νέα Δημοκρατία, να ακούσουμε ένα καλό ανέκδοτο που είπε ο Κυριάκο πριν μερικέ μέρε. Και έχω υποχρέωση να μιλήσω σε όλε τι Ελληνίδε και σε όλου του Έλληνε, στην καθεμία και στον καθένα από εσά ξεχωριστά, ω υπεύθυνου πολίτε, ω συνεργάτε σε ένα κοινό στόχο και σα ζητώ. Να με αντιμετωπίσετε και εμένα ανάλογα, όχι σαν κάποιον που κολακεύει και τάζει για να τον ψηφίσουν, αλλά ως κάποιον που δουλεύει, δουλεύει πολύ σκληρά για τα συμφέροντα και τα όνειρα των πολλών. <χω> <χω> <χω> <χω> <χω> των πολλών, όχι των λίγων. <χω> Ja ta zimfero da ke ta onira ton Polon. E nella no de ja ta da ke ta onira ton Polon. Ο Κυριάκο, συμφέροντα και όνειρα πολλών, θα τα εξυπηρετήσει. Σταματάει η λογική, σταματάνε όλα. Εδώ η Ελλοφρενία δεν σταματάει ποτέ. 2, 208, 200 τηλέφωνο επικοινωνία σα περιμένει με πολύ χαρά ο άλλο μέσα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και νότο, σας και όλο αυτό στο 19.650. Και mail μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιοpapak.trlfm.gr. Ο Μάριο Καγγή ρυθμίζει τον ήχο. Και θα πάμε στι πρώτε διαφημίσει μέσω κάποιων βουνών και μέσω κάποιων νησιών τη χώρα μα γενικότερα. Τουριστικά δείτε τα, για να μην σοκαριστείτε οι άλλοι. ή από εδώ δείτε το αλλιώ. Θα επιστρέψουμε στην κυρία Κατίνα Μανιτάρα. Είναι η αντάρτησα που χτε δέχτηκε τα δακρυγόνα τη αριστερή κυβέρνηση. Μια μέρα μετά την Κεσαριανή. Θυμάται τι έκανε όταν είχε ανέβει στο βουνό. Στο βουνό, στο βουνό το αίμα από τα ζώα που σφάζανε. Αν σφάζανε, το πιάναμε στι καραβάνε και πηγαίναμε κοντά κοντά να μην μπεσταγώνα. Το βράζαμε και αυτό γινόταν τροφή. Σα σηκώτη. Αν είχαμε φωτιά, από την πείνα, από την νηστεία, όσοι μια μέρα, ούτε δέκα, ούτε δελήφωση, Μα κάναν διανομή μια κουταλιά ή δύο κουταλιές αλεύρι. Το βάζαμε στη γλώσσα, πίναμε λίγο νερό για να πάει κάτι. Α, δεν υπήρχε, γιατί όλο τον ορεινόγκο, όσοι μόνο τη δούμε, η κλπ, αδειάσανε όλα τα χωριά να μην έχουμε τροφή, να μην έχουμε πληροφορίε και να μην έχουμε και φεδρίες. Γιατί είχαμε και αφαιρείες. Παπούτσια. Αααα, Όχι εγώ. Αλλά όλοι μας, πολλές φορές, το πόδι άφησε, άφηνε αποτύπωμα τύπου αίμα πάνω στο χιόνι. Κι όταν στιγμάς του Καρπένγκη, εγώ έμπαινα και μικρό νούμερο και δεν έβρισκα εύκολα παπούτση, μου βρήκαν κάτι σύντροφικό κοντούσος, σαν ήταν ένα υπαγωμένος στρατιωτής ή σκοτωμένο από μέρης. Και πασκήσαν και του τα βγάλαν. Καθυστερήσαν πίσω και έλεγα Τι χαλά που κάνω για αυτά τα καινούργια παπούτσια καινούργια. Και του λέω Με σώσατε, μου δώσε το καλύτερο δώρο. <Κι> Αλλά μετά ένα νέο που τον περίμενε, η μάνα του, όπω και εμένα, και εκείνο σκοτώθηκε στα βουνά. Ποιοι μα να βρίσκομαστε εκεί πάνω. Ποιο ο φασισμό. Και δεν τον πολεμάμε όλοι. Και δεν ξυπνάμε. Μικρή ή μεγάλη. Ja szuka, mały akurat u kroma, a nie mizę, sta zerwa. Sąsaga pu, zapando te, które I i dojemy kardia, że nazi kiepona. Sąsaga pu, zapando te, które dora i dojemy kardia, tardias, nazi kiepona. Ma i kie rus. Ο έβγαινε στου δρόμου τη σκουπια φοράγε σλεβέντικα στραβά. Και τα μαλλιά χητά πάνω στου ώμου, τα νεμίζε Ω αγέρα στα ζερβά. Και τα μαλλιά χητά πάνω στου τα νεμίζε Ω αγέρα ζερβά. Φουν και ροί και ροί ευτυχισμένοι. Σπλάδι δεν θα είναι ποτέ οι λαοί. Θα ζούμε το όδε σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Θα ζούμε το όδε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. ζωή. Εγώ Αστρατιδε τοπάνε. Είναι κι αυτή μια λίγη γωνιά. Τα, τα μαλλιά μας κι Δεν μας Τα, τα μαλλιά μας κι Δεν μας που πήγαν ξανά νερό οι ελεηνί, οι ελεηνί κάνουν τους αριστηρούς και χτυπάνε, και χτυπάνε τους, τους εργάτες τους πατεράδες τους Ένας συνταξιούχος από τα χθεσινά και όχι μόνο συνταξιούχος και δαρμένος και χτυπημένος και ψεκασμένος αλλά με τη διαφορετική, διαφορετική έννοια του όρου ε, το κομμουνιστικό κίνημα γενικότερα στη χώρα μας έχει χάσει πάρα πολλούς έχει απόλυες, δείτε το Τζίπρα δείτε την Τρέμι Και μην του αναφέρουμε τώρα, είναι πάρα πολύ. Κατά καιρού του θυμόμαστε. Σε μια τέτοια απώλεια θα σταθούμε τώρα. Καλώ ήρθατε. Που σας Εδώ κάθομαι. Ναι, θέλετε κάπου αλλού που γουστάρετε Όχι, εσείς. Εντάξει, αλλά κάπου πρέπει να χάτσω. Αν σα αρέσει, επειδή είναι κόκκινο το χρώμα του καναπέ, σα τη πάει λίγο. Το κουκουέ ήταν στα νιάτα μου, το πιο συμπαθέ κόμμα. Ευτυχώ δεν είναι στα γεράματα. Είναι ο Βασίλη Λεβέντη. Πήγε και συνέδεσε τον καναπέ με το κόκκινο χρώμα γενικότερα. Είναι μια απώλεια του κινήματο, ω τέτοια την αναφέρουμε, ε, για να βάλουμε μυαλό στα μελούμενα. Και επειδή έρχονται εκεί έντονα, ε, παρακαλούνται οι φίλοι ακροατέ, είναι πάρα πολλοί, να πάρουν τηλέφωνο στον Αποστόλη του 200 να δικαιολογήσουν τα χθεσινά. Πραγματικά το έχουμε ανάγκη να ακούσουμε δικαιολόγηση των χθεσινών εσχρών που συνέβησαν στο κέντρο τη Αθήνα. Όλοι οι υπόλοιποι, ακούσουμε τον άλλο λαό. Το μόνο που διαφωνώ που δεν πει ο Δήμαρχο σε θέση και ο Ινεργό, Όχι, δεν ξέρω. Ότι έπρεπε εκεί την ώρα κάποιο να πει σε αυτό το μαντάκα μ... ότι ξέρει κάτι, ο Σουκατζήδη δεν έκανε του συμβιβασμού που έκανε εσύ. Βλάκα. Οι άνθρωποι που σκοτώσαν του Γερμανού δεν ήταν δολοφόνοι. Βλάκα. Ότι ε, είχα πολλά αργά αλλά έχω θυμώσει τόσο πολύ που δεν μπορώ να τα πω Δηλαδή καταλαβαίνω. Καλά και εσύ ηρέμησε καλά. Εντάξει, ξέρει. Δηλαδή ρε, που να πούμε. Τι είναι αυτά που βγαίνει και λε. Mm. Ότι δηλαδή για όνομα του Θεού. δεν υπήρχε ένα άνθρωπο εκείνη την ώρα να του τα Τα μούτρα. Αυτό, η μόνη μου διαφωνία αυτή ήταν Ότι έπρεπε να υπάρχει ο Δήμαρχος εκεί Να του πει Είσαι βλάκα σαν άνθρωπο του Θεού Γιατί αυτά που λες είναι ανιστόριτα Είναι βλαμένα, είναι χιλιάδιό Εντελώς στοιχεία Αύριο είναι και η απελευθέρωση Των Τούρκων στην Πάτρα Ύστερα mm. Ύστερα ε... και ύστερα Μα σκούλιο. δεν υπάρχει ύστερα Να λέμε και τραγούδια <Τι Τι Τι> Στον και είπε να τα φτιάξει όλα καλά. Χρόνια. Τι θα κάνει τώρα. Η δώρα, ας πούμε που δεν έχει κυβερνήσει τώρα Α, τώρα θα, ποτέ, θα τα κάνει ποτέ, καλά. Ποτέ, ποτέ, τα Τελευταία 8 χρόνια ποτέ. Mm. Ειδικά ο Μιχαλάκης που πήγε. Ούτε ο Κυριάκος. Ποιος έχει Μιχαλάκης. Κανένας, όχι, κανένας. Ποιο Μιχαλάκης καλέ. Σίγουροι, είναι σίγουροι. Δεν ακούς και δεν μπορούμε να μιλήσουμε άμα δεν ακούμαστε. Είναι κρίμα. Λοιπόν, χάρηκα για το Χρυστοφορά Να δώσω μια συμβουλή στον Κυριάκο, να κάνει εκείνο το βήμα το χαραλέο που είπε κάποιο να έχει κάνει χαραλέα βήμα το κυριάκο. Και να κάνει αυτό το μετέωρο, του Πελαργού Άλλο από μετέω ο κυριάκο δεν κάνει. Να πάει στο σούποιο, έχει μια καλή περίπτωση εκεί στην άκρη και να κάνει αυτό το βηματάκι. Καλέ βλέπει για κυριάκο. Εσύ. Από κάθε να δεφθεί την άκουσα από πρωί στο Θείο. Λέει, τη ρωτάει ο Θεό λέει ποια προβλήματα έχουν προτεραιότητα για εσά, λέει όταν γίνεται κυβέρνηση. Λέει. Να πάρει ένα μεγάλο καθρέφτη και να πάει κάτει μπροστά. Αυτό το πρόβλημα που έχει προτεραιότητα να πάρει και την οικογένεια έτσι και άλλου από την Αδημοκρατία mm. και από άλλα κόμματα. Να δούμε Το, το πρόβλημα καθαρά ποιο είναι, Να σταθούν μπροστά στον καθρέφτη. Είμαι ο μαδάκη που είχα πει ότι η Λουκά έχει βάλει τη Σουλτάνα, την νεολουκά, να παίρνει τηλέφωνο. Έλα ρε, μαδάκη. Είμαι πεπισμένο πλέον ότι η Λουκά είναι αυτήν ο ηθήνο μου και την έχει βάλει τη Σουλτάνα να παίρνει τηλέφωνο. Έχω στοιχεία αδιάψευστα. Αυτή λέει η Λουκά την καταγγέλνει, είναι παλιό ημερολογή τη, λέει. Φιλέ μου, αρέσει. Ναι, ναι. Καλό ξέρει που είναι, ότι ακούγοντα τη Λουκά και την νεολουκά, είμαι πεπισμένο ότι είμαι ακόμα καλά στα μυαλά μου. Απλά σε είναι έκδηλο, ενώ σε ένα είναι κρυφό, σιγά you <sweak>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 Πρέπει να το χιάδο, πλάδι, να το πράγμα. Παρότι εμεί είμαστε η, η αστική ευγενική παράταξη, ήρθε η ώρα και θα βγάλουμε τα γάντια. Γιατί πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε για να γλιτώσουμε από αυτό το κακό που βρήκε τη χώρα μα. Η Άννα Μισελ, τι είδου εγώ να θα δώσει, αφού βγάλει τα γάντια τη. Του γυμνού χεριού. Με το γυμνό χέρι κάνει καλύτερα κάποια πράγματα που γίνουν με το γάντι, γιατί αντιλαμβάνει καλύτερα τη σωματική επαφή. Ναι, να έχει καλύτερα την αίσθηση Την αίσθηση σαφή. Δηλαδή και ο δέκτη το απολαμβάνει καλύτερα και ο δότη, να καταλάβει. Δηλαδή και ο δέκτη το απολαμβάνει καλύτερα και ο δότη. Να καταλάβει. Δεν είναι μακία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ακριβώ. Πολύ ωραία η παρομοίωση. Ο εισαγγελέα Ιωαννίνο ζητάει την άρση τη ασυλία τη Μισελ. Δεν ξέρω τι έκανε τελικά. Τι έγινε, έχει κάνει κάτι λαμογέ στο Δήμο. Ο Ιωαννίνο κάτι τώρα, δεν την έχω. Πνευματική κόρτου κοκού και λαμογέ δεν μου κολλάει. Αποκλείεται να έχει κάνει τέτοια πράγματα. Το θεωρώ αποκλειστέο. Για να μιλήσω λεξιπλαστικά, α πούμε με έναν τρόπο.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 Αχτιδρύσατε χθες με τα ΜΑΤ τη νέα μνημονιακή δημοκρατία. Κύριε της κυβέρνησης να την χαίρεστε αυτή τη δημοκρατία. Μιλώντας εκαθρέφτη, μιλώντας εκαθρέφτη, ε, είπε αυτά τα πολύ ε, σοβαρά και βαριά λόγια. Ε, ο κύριος Τόσκας, ο αρμόδιος υπουργός, ανέλαβε λέει, την πολιτική ευθύνη, συνομιλώντας χθες με τον Αλέξη Τσίπρα, που του εξέφρασε τη δυσφορή, ο Αλέξης Τσίπρας, και ανέλαβε την ευθύνη ο κύριο Τόσκα, ναι, και ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Τι την έκανε, την πήρε την ευθύνη, την έβαλε στην καρέκλα έκατσε από πάνω Τόσκας να μην του φύγει η πολιτική ευθύνη. Όταν κάποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη κάνει και κάτι άλλο, αλλιώς από μόνη της η ανάληψη είναι μηδέν. Το καταλαβαίνει και αγένει το μωρό ή μωρά στις ερμοκυτίδες, στα μευτήρια... Τη Αθήνα και στα περίχωρα. παρόλα όλα αυτά, όμω, ανέλαβα την πολιτική ευθύνη να ακούσουμε λίγο τον κύριο Τόσκα από τα παλιά και το έργο του κυρίου Τόσκα από τα χθεσινά. Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση και αυτό το Υπουργείο να κατηγορείται αυτή τη στιγμή για υπερβολές σε ό,τι αφορά τα θέματα τη καταστολή. <Τι> και τα θέματα της υπερβολικής χρήση αστυνομικής βίας. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος έχει καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο, τον ήπιο τρόπο τον ήπιο τρόπο τον ήπιο τρόπο Ε, τον οποίο, με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα διάφορα θέματα και φυσικά βέβαια και τις κόκκινες γραμμές που βάζουμε σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν είναι τίποτα αυτή. τις κυβέρνησης να την χαίρεστε αυτή τη δημοκρατία. Mm. Δεν είναι μόνο ήπιο τρόπο, βάζουν και κόκκινε γραμμέ σε κάποιε περιπτώσει. Αίμα προφανώ εννοεί. Αυτό που είδαμε χθε ήταν κόκκινη γραμμή. Από εδώ, από εκεί, από αριστερά όπω κοιτάμε, από αριστερά όπω βγαίνουμε. Ερωτήματα τα οποία θέλουν απάντηση. Αλλά πέρα από τον Τόσκα που μα καθησύχασε στη Βουλή το είχε πει αυτό, όλο αυτό το κείμενο που ακούσαμε, ότι όλα θα είναι ήπια και αριστερή κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει φρικαλαιότητε όπω τα χθεσινά. Ε, υπάρχει και ο Καμένο που επίση καθησύχαζε.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 Και γενικότερα, και με όλου του φόρου που έχουν ανέβει, του βάζουμε το χέρι στην τσέπη, αλλά θα του προστατεύσουμε όπω είπε. Η αντάρτησα που ακούσαμε πριν, τη φωνή τη είναι από τον ημεροδρόμο, από το site Ημεροδρόμο. Τη είχε πάρει τη συνέντευξη, από εκεί το κλέψαμε και το ακούσαμε να μα περιγράφει όλα αυτά τα πολύ ωραία, απευθυνόμενοι πάντα προ του Ιριζέου για να ξέρουν τι ακριβώ χτύπησαν χτε. Γιατί χτε δεν χτύπησαν κάτι τυχαίο, χτύπησαν τέτοιου αντάρτε. Ε, καλησπέρα, παρακαλώ. Μήπω μπορούμε να είμαστε Αποστόλη, παρακαλώ. Εγώ είμαι αποστολή Αποστόλη, παρακαλώ. Ποια είναι η Αποστόλη, εσύ, ποιά σα ακούω στο άδειο. Ναι, ναι, ναι, μπορώ. Κάποιοι μπορούμε ταυτόχρονα να κάνουμε δύο δουλειές τώρα. Ε, Ασύ ο Ναι, ναι. Είμαι από την ολούρια εψαρία. Τι κάνει, σε χαρά μου αποσόλι. Αλλά ξέρω αλά, τι γίνεται, σε γράψουμε, τι κάνει. Σε, σε πάω... Σταμάτα, βάλε <συμφίλαι> μια τελεία να συνεινοηθούμε. Σταμάτα να μιλά που, που με παύσει. Από πού παίρνει. Δεν, δεν <συμφίλαι> Ατακαριστά, από πού με παίρνει. Από όλοι! Από που με παίρνει. Από, από πού με παίρνει, πότε, πότε θα πούμε. Αυτή η ενώση πάει καλά, το βλέπει και εσύ έτσι. Δεν δεν επικοινωνία. Ο κόσμο δεν καταλαβαίνει. Πού με πα, από πού με παίρνει για να με πας Δεν πού, πού Η Μαρία φταίει. Η Μαρία φταίει. Ε, ε, ε, η Μαρία, τι πια Μαρία τώρα. Ότι τα άλλα ήταν σχετικά. Ε, ρε, λοιπόν, χάρηκα, γεια.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 Θα κάνουμε μια ενημέρωση ταξεντη. Και δεν κάνουμε. Να ξέρουν τώρα, τελάτε δεν είναι αριστερά πλέον. Παρν αλλιώ. Εντάξει, ή 4 φορέ δεξιά μπορεί να πει. Ούτε τη λέξη δεν χρησιμοποιούν. Μπαίνει μια χθε μου λέει, δεξιά, δύο δεξιά, πάρει αλλιώ τώρα μου λέει. Τι σημαίνει αυτό της λέω, αριστερά μου λέει! Ούτε τη λέξη δεν λένε. Εντάξει, Άρα. χρήση είναι η πληροφορία. Ότι οι ταξίδε α πούμε, έχουν κόσμο που μπαίνει μέσα και θένα και την πληροφορία να μην αριστερά. Ναι, τι κάνει. Καλά εσύ. Ποιο είναι. Εσύ ποια είσαι. Α, στην Ελληνοφρένεια έχω πάρει τηλέφωνο. Πού υπολόγιζεσαι. Στην <συλίου> Ελληνοφρένεια. Εδώ, Ελληνοφρένεια, εγώ είμαι. Η ίδια. Τι κάνει. Καλά, μου, ποια είσαι εσύ. Δεν τη λέω. Ποιο είναι το όνομά σου, πα με ένα όνομα, Α, Μαρία. Γεια σου, Μαρία, βρήκε κάτι πρωτότυπο, χαίρομαι. Από πού μου τηλεφωνεί. Σαντορίνη. Τα φιλιά μου στα όμορφα ντοματάκια. <συλίου> Τέλεια και στο Βινσάντο. <συλίου> τι θε τώρα. Όχι, τι είδε. Άγκο με ν Έχει αυτά, εγώ δεν αστείευομαι. Έκανε στην αρχή, θα γαμπήσει τώρα. Δεν ήθελα να το πω έτσι, θέλω να το πω πιο κομψά. Θα ερωτευτεί. Θα προκληθεί έρωτας πάνω σου, πώς να το πω αλλιώ. Α, <ΛΣ> ωραία! Λίγο αργή είσαι, αλλά δεν είναι ανάγκη. Τώρα αγκόμενε, είσαι, δεν να έχει και μυαλό. Αρκεί ένα ωραίο κόλο και όλα στη ζωή. <ΛΣ> έχεις μια από σαντορίνη, τώρα δεν έχει καλό σήμα στη που δεν έχεις να και καταλαβαίνω. Φιλιά, <ΛΣ> Νιώθω έτσι που να μου την <ΛΣ> Θα ήθελα να σα πω τούτο, αν ποτέ γίνει πράξη αυτό που φώναζε κατά καιρού ο λαός στην Πρατεία Συντάγματος δηλαδή στο να καεί, να καεί το μπορντέλο η Βουλή αν λέω αυτό γίνει ποτέ πράξη από τον κόσμο αυτό το χτίριο της Βουλής καμμένο και ρημαγμένο όπως θα είναι θα πρέπει να μείνει αύτιαχτο για να δείχνει στις επόμενε γενιές το μέρος όπου βιάστηκε όσο πουθενά αλλού η Δημοκρατία. Ε, ε, Εγώ είμαι. Πρώτον, δεν μα πληρώνει και δεύτερον, δεν μα πληρώνει για αυτό το λόγο. Α, πληρώνει, πάνω, Νικολάου, όχι, το... Ε, μεταφορά κάνει την πραγματικότητα από τον Κουκουέ. Πόσο είστε, ρε, παιδί μου, να κάνετε... Σε τι κλίμακα, μισό λεπτάκι, το... από το 1 ω το 10, σε τι κλίμακα. Με medium, large, extra large, τι πρέπει να πω. Πε... Τακόσα κλίμακα Τέσσερα το έχουμε ε, Είστε τόσο γελί Πού είναι το κακό με τη γελιότητα καταρχήν δεν καταλαβαίνω Πού είναι το κακό με τη γελιότητα; Βρε είστε ούτε είστε Νομίζω είστε λίγο ευριστής και μπορεί να σας πάρει ο διάολος και να σας σηκώσει θα γα... Αυτό δεν το βλέπω για κακό εγώ το βλέπω μια καλή εξέλιξη εσείς κα... να τον πάρεις. Γιατί όχι δεν καταλαβαίνω Και Συρυσέος και το Αχ βρήσαμε. με δύο τρία κουνήματα είμαι ακόμα τα χημικά που είχε τα καταργηθούν δεν τα βλέπουν να Κοιτάξτε Νομίζω είδατε ότι υπάρχει Πολύ ποιότερη αντιμετώπιση Στα διάφορα θέματα Αλλά βέβαια δεν μπορεί Και να Ο Τόσκα, στον Οικονομέα, όταν υπήρχαν, δεν μπορεί να μοιράζουμε και λουλούδια. Ο αρμόδιο υπουργό. Κάπου εδώ φτάνουμε προ το τέλο. Να σα θυμίσουμε το βράδυ. Έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Χθε ξεκίνησε, ξεκίνησε η σεζόν. Το πρώτο επεισόδιο. Σήμερα το δεύτερο. Με τον Παλούρτο πια διευθυντή σε ένα κανάλι χωρί άδεια. Ε, ναι, το χθεσινό. Το, το, βασιλιά, το βασιλιά. Το ζόρι του βασιλιά. Μπορεί να μπει στα Ιντερνετικά Α, η να τα. Δεις. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Πάρτε έναν λαό, το τρίτο μέρος. Μας πάει στο μαγκαζίνο και το Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Θα ήθελα από Γιάννη να παίρνω τηλέφωνο. Από εκεί με έχει Ναι, τι έγινε. Εδώ κάποιο σταθμό αναμεταδίδει το πρόγραμμά σα. Και εκεί με την ελληνοφρένεια έχει πριν κάποιον εκεί, έναν υβριστή και μηδενιστή. Όχι, ελληνοφρένεια. Τρώει, τρώει το μισό πρόγραμμα. Α, κι άλλον είναι μηδενιστή και μηδενιστή. Δεν ακούγεται τίποτα. Αχ, πώ λέγεται αυτό ο υβριστή και μηδενιστή. Τζόρα. Και εδώ έχουμε τζόρα πάντω. Δηλαδή κι εγώ αμαλάχη με τζόρα. <laughs> Φέρνουν κάτι βλαμμένε. <laughs> Τέλο πάνω, κατάλαβα. Θα το κοιτάξω, ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μου στα όμορφα Γιάννενα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι γίνεται. Θα το συνεχίσουμε αυτό για πολύ. Γιατί, μωρί, δεν αρέσει. Ναι. Είσαι από τις λίγες τυχερές που ακούν τη λάχνα μου φωνή. Όχι, ναι ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, Σε τιμό. Αν βάλει μπιπ στο τιμό ξέρει τι, Βιέννη. Βουλήψε με. Γάμο. Μα ah, ah. άρεσε τώρα. Oh. Λέγε μωρή, τι θε. Το μαγάρισε παλιτό σκοπαστήρι τη Κεσσαριανή, ο Τσίπρα. Τώρα πρώτη φορά ήταν, διάβασε ένα ωραίο που λέει Η ιστορία θα γράψει ότι την πρώτη φορά πήγε με του συντρόφου του, τη δεύτερη με 20 δημιουργίε Ματ. Ακριβώ. Την και διαφορά, ας. αλλά δεν πειράζει, είναι αυτό το μεσοδιάστημα μεταξύ πρώτη φορά αριστερά με δεύτερη. Ναι, και σήμερα λειτουργήσε όμω πάλι μπαλούρδο. Τι έκανα. Χημικά θε στην Κεσσαριανή, χημικά στου αξιούχου. Πήγα καλά. Ξέρετε, είδα τον συνάδελφο αυτό που χορεύει, Μάικλ Τζάξον τη Δία. Και λέω να δεν μα πάει και δεν του τσου Και έδωσα και κατάλαβα. Ναι. Γεια σου. Και σένα. Ξέρεις το απόγευμα βρέθηκα στο σύνταγμα. Είχε πάρα πολύ κόσμο και ξένους και Έλληνες. Να πας με τους συνταξιούχους δεν ήξερες. Πήγες να κάνεις με τους ε, ξένους βόλτα. Κοίταξε, έτυχε να βρεθώ γιατί ήθελα να πάρω το μετρό από εκεί. Mm. Λοιπόν, είτε μια μητέρα με το παιδί τη, το παιδί θα ήταν 11-12 χρονών. Το παιδί ρώτησε τη μάνα τι κάνουν αυτοί οι τολιάδε εδώ πέρα και η μάνα απάντησε: Ότι φυλάγουν του βουλευτέ που είναι μέσα. Οι τολιάδε? Ναι, οι τολιάδε φυλάγουν του βουλευτέ που είναι μέσα στη βουλή, απάντησε η μάνα. Αφυλάγουνε. Του φυλάγουνε, ναι. Οι δύο, δύο τολιάδε φυλάγανε του τρακόσπιου. Λοιπόν, με τέτοια παιδεία τη μάνα και με τέτοια παιδεία του παιδιού, περίμενε εσύ κι εγώ να πάει η Ελλάδα μπροστά. Αντί να του πει η μάνα του παιδιού. Περίμενε, αυτό είναι ελληνοφρένεια. Όχι, δεν είναι ελληνοφρένεια. Διότι αποτείουν φόρο τιμή οι τσιολιάδε εκεί πέρα πάνω και εμένα όφυλα να το ξέρει γιατί ήταν πολύ, πολύ πολύ πιο μεγάλη από μένα στην ηλικία. Κουσάνταση, εφέμι έχουμε. Στην τουρκιά πηγε. Όχι, ρε, αγαθονίσει αλλά δεν έχουμε τίποτα ελληνικό ραδιόφωνο εδώ πέρα. όχι αγαθονίσει. Τα ίδια μου έχει πει και που στη ρε. Π**, τα ίδια. Μην δούμε μια στην επιφωνή. <laughs> Πε μου, ρε, γιατί ήταν όπω τα Δεν πιάνουμε, παιδί μου, παράτα μα δεν έχω πω, πω, το, μα... Σάμο, κάτι. Σε πιθαγόριο μονο θεώρημα. Μόρι <μολο> Λολομπριτζί, τα σέφιασα. <σε> Όχι, θα μάθουνε. Ο γυμναστήρια εγώ είμαι, τι κάνει. Κάτι κατάλαβα. Εδώ έχουμε ένα κακό στην Ελλάδα. Όποιον δεν γουστάρουμε ή είναι γραφικό ή βλάκα και ό,τι το θεωρούμε. Ακόμα και ένα καλό να πει. Το βγάζουμε πρωθυπουργό. Γρα... Ναι, τον γκράζουμε. Λέμε. Ο συνήθω τον βγάζουμε πρωθυπουργό. Και... Άκουρε, μα. Κατά την πέμπτη ο Χατζη Νικολάου είχε τον Λεβέντι, τον άκουσα να πούμε. το έλεγε σωστά, να τα πούμε αυτό. Τα έλεγε σωστά. Όχι, ένα πράγμα είπε. Άκουμε. Είπε για τι συντάξει, τι τριπλοσύνταξ των 30.000 ευρώ που είναι καμιάκατο χιλιάδε και λέει. Του είπε το ο Κατρούγκαλο δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ρε γατσουλικόπη το από τον πατέρα μου εμένα 40 χρόνια οικοδομή τη σύνταξη 200 ευρώ και δεν έχει να πληρώσει ούτε τι πάνε του που του αλλάζει η γυναίκα. Και στα μου αυτά των 30.000 ευρώ δεν μπορεί να κατεβάσει τη σύνταξη στα 1500 να περισσέψουν καμιά εκατομμυριά και το μήνα. Για να πασει στου κακομύρδε που δεν έχουν να πάρουν τα χάπια, τα γερόντια όλα. Γιατί τα γερόντια δεν μπορούν να μιλήσουν, ρε μου φάνω να του πει. Γιατί αυτό εγώ το λέω εδώ και 2 χρόνια. Αλλά δεν με έχει μια λιγά που είχεσαι. Δέκα φορέ το έχω πει για τι γα <laughing> <that> <laughs> <laughs> Μας. Ναι, ρε μα... το έχω πει, το γιατί δεν το βγάζει μα... Γιατί κακό είναι, Ότι θα ποινικοποιήσουμε και τι κακέ συντάξει τώρα, επαράτα παράτα μας. Ναι, ρε πόσα μα... Μα... είναι Παίρνω διπλή μα... σύνταξη μα... και τριπλή τι πρόβλημα έχει. Επειδή πέρα, είμαι μικρό. Όχι, θα, θα φωνάζω. Τι είπε, τι είπες, δεν θα Σε μένα τι είπε. <laughs> στη <laughs> ζωή τώρα πει στη ζωή, Έλα, μου, τι τώρα. θέλω.